Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ανάγνωσης εκ του βιβλίου του γέροντος Ιωσήφ του Ισιχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Μέρος πρώτον, επιστολέ προς μοναστάς και κοσμικούς ή αν θέλετε λαϊκούς. Προς νέων ερωτήσαντα περί της ευχής Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ μου εύχομαι να είσαι καλά Εσύμερον έγινα κάτοχος τη επιστολή σου και σε δίδω απάντησιν εις όσα μου γράφεις Ε πληροφορίες όπου ζητείς, δεν απαιτούσε καιρών και κόπων δι' να σκεφτώ να σε απαντήσω. Η νοερά προσευχή σε εμένα είναι όπως η τέχνη του καθενός καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια όταν εγώ ήλθα στο Άγιο Νόρος, εζήτησα απευθείας του ερημίτας όπου εργάζονται την προσευχή τότε υπήρχαν πολλοί πριν 40 χρόνια όπου είχαν ζωή μέσα τους άνθρωποι αρετής γεροντάκια παλαιά από αυτούς έκαναμε γέροντα και τους είχαμε οδηγού. Λοιπόν, η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να λέγεις συνεχώς την ευχήν με το στόμα, αδιαλύπτος. Εις την αρχήν γρήγορα να μην προφθάνει ο να σχηματίζει λογισμών μετεωρισμού να προσέχεις μόνο στα λόγια Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με". όταν αυτό πολυχρονίσει το συνηθίζει ο και το λέγει και γλυκένεσαι ώσαν να έχεις μέλιστο στο στόμα σου και θέλεις όλο να το λέγεις αν το αφήνεις στενοχωρείσαι πολύ όταν το συνηθίσει ο νους και χορτάσει το μάθει καλά τότε το στέλνει στην καρδία. Επειδή ο είναι ο τροφοδότης της ψυχής και ό,τι καλών ή πονηρών ή ή ακούσει ο νους η δουλειά του είναι να το κατεβάσει στην καρδία όπου είναι το κέντρο της πνευματικής και σωματικής δυνάμεως του ανθρώπου ο θρόνος του νου. Λοιπόν, όταν ο ευχόμενος κρατάει τον νουν του να μην φαντάζεται τίποτε αλλά προσέχει μόνο στα λόγια της ευχής τότε αναπνέοντας ελαφρά με κάποιαν βίαν και θέλησιν ειδικήν του τον κατεβάζει στην καρδίαν και τον κρατεί μέσα δίκην κλεισούρας και λέγει με την ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον Εις αρχήν λέγει μερικές φορές την ευχήν και παίρνει μίαν αναπνοή. Κατόπιν όταν συνηθίσει να στέκει ο νους εις καρδίαν λέγει ισκάθε κάθε αναπνοήν μίαν ευχήν Κύριε Ιησού Χριστέ εμβαίνει η αναπνοή ελέησόν με ευγαίνει κατά τη διάρκεια της αναπνοής νοερός λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ κατά τη διάρκεια της εκπνοής λέμε το relation. ρυθμικά σύμφωνα με την αναπνοή αναπνέοντες Κύριε Ιησού Χριστέ εκπνέοντες ελέησον αυτό γίνεται μέχρι ότου επισκιάσει και αρχίσει να ενεργεί η χάρης μέσα στην ψυχή μετά πλέον είναι θεωρία λοιπόν παντού λέγεται η ευχή και καθήμενος και στο κρεβάτι και περιπατώντας και όρθιος αδιαλείπτος προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε λέει ο Απόστολος δεν πρόκειται όμως μόνον όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι θέλει αγώνα όρθιος καθήμενος όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλι όρθιος να μη σε πιάνει ο ύπνος. Αυτά λέγονται πράξεις. Δεικνύεις την προέρεσή σου εις τον Θεό. Το δε πάν έγκει της Αυτόν εάν σου δώσει. Ο Θεός είναι η αρχή και το τέλος. Η χάρις Του ενεργεί όλα. Αυτή είναι η κινητήριο δύναμης. Το δε πώς γίνεται, πώς ενεργείται η αγάπη, είναι να φυλάξεις τα σεντολάς. Όταν εσύ εγείρεσαι την νύκτα και προσεύχεσαι, όταν βλέπεις τον ασθενή και τον συμπαθείς, την χείραν και τα ορφανά, τους γέροντας και τους ελεείς, τότε σε αγαπά ο Θεός. Και τότε και εσύ τον αγαπάς. Εκείνος πρώτον αγαπά και εκχέει την χάρη του. Και εμείς τα ίδια εκ των ιδίων τα σα εκ των σών αποδίδομεν εάν λοιπόν ζητείς να τον έβρεις μόνον δια της ευχής μην βγάλεις πνοήν χωρίς την ευχήν πρόσεχε μόνο να μην δέχεσαι φαντασίες διότι το θείο είναι ανίδεον αφάνταστον αχρωμάτιστον είναι υπερτέλειον δεν δέχεται συλλογισμούς Ενεργείω ως άβρα λεπτή εν η κατάνυξης έρχεται όταν σκέπτεσαι πόσον ελείπησες τον Θεό όπου εκείνος είναι τόσο καλός τόσο γλυκής τόσον ελεήμων αγαθός όλος γεμάτος αγάπη όπου εσταυρώθη και όλα τα έπαθεν δί μας αυτά και άλλα όπου έπαθεν ο Κύριος όταν μελετάς σου φέρνουν κατάνυξης Λοιπόν, εάν μπορέσει να λέγεις την ευχή εκφόνος και αδιαλείπτος, σε δύο-τρεις μήνες την συνηθίζει, και επισκιάζει η χάρης και σε δροσίζει. Μόνον να τη λέγεις εκφόνος, χωρίς διακοπήν. Εκφόνος να ακούγεται. Και όταν την παραλάβει ο νους, τότε θα ξεκουραστείς με την γλώσσαν να την λέγεις και πάλι, όταν την αφήνει ο νους, αρχίζει η γλώσσα όλη η βία χρειάζεται στην την γλώσσαν έως ότου να συνηθίσεις στην την αρχήν κατόπιν όλα τη ζωή σου τα έτη θα την λέγει ο νους χωρίς κόπον όταν έλθεις ως λέγεις απευθύνεται στον επιστολογράφο εις το Άγιον Όρος, να έλθεις να μας ειδείς αλλά τότε θα ομιλήσουμε άλλα πράγματα δεν θα σου μείνει καιρό δια την ευχή την ευχή αυτού θα την βρεις όπου θα είναι ήσυχον το μυαλό σου εδώ όπου θα γυρίζεις στα μοναστήρια αλλού θα περισπάτε ο νου σου είσαι εκείνα όπου θα ακούς και θα βλέπεις εγώ είμαι βέβαιος ότι θα την βρεις την ευχή μην αμφιβάλλεις Μόνον κτύπα ευθέως στην την θύραν του Θείου Ελέους και πάντος ο Χριστός θα σου ανοίξει. Είναι αδύνατον. Αγάπησε τον πολύ, διαναλάβεις πολύ. Εις την αγάπη του, πολύν ή ολίγην, έγκυται οι δόσεις, πολύ ή ολίγον.